Στοίχη 12 ως 19, η θριαμβευτική είσοδος στα Ιεροσόλυμα. 12. Την κατόπιν από το δείπνον ημέραν, λαός πόλη, ο οποίο είχε ενέλθει στην εορτήν, όταν ήκουσαν ότι έρχεται ο Ιησούς στα Ιεροσόλυμα, 13, επήραν στα χέρια τους κλαδιά από τις χουρμαδιές που ήσαν κατά μήκο του δρόμου και βγήκαν από την πόλη για να τον υποδεχθούν και φώναζαν δυνατά. «Δόξα και τιμή σε αυτόν που υποδεχόμεθα Ευλογημένος και δοξασμένος να είναι Αυτός που έρχεται απεσταλμένος από τον Κύριο ως αντιπρόσωπός Του. Αυτός είναι ο ένδοξος βασιλεύς του Ισραήλ που τόσον καιρό επεριμέναμεν. 14. Εζήτησε δε και ο Ιησούς ένα πουλαράκι και κάθισε επ' αυτού σύμφωνα με εκείνο που είναι γραμμένονες προφήτην Ζαχαρίαν. 15. Μη φοβήσε η Ιερουσαλήμ, κόρη του Όρου Σιών. Ιδού ο βασιλεύς σου έρχεται όχι σαν τύρανος και κατακτητής επί ύπου ή άρματος πολεμικού, αλλά καθήμενος επάνω εις πουλάριον όνου. 16. Τι εσήμεναν δε οι λόγοι αυτοί του Ζαχαρίου, δεν εννοήσαν οι μαθητέ του Σαρχάς κατά την ώρα της τριαμβευτικής του ταύτιση εισόδου, αλλά όταν ο Ιησούς εδοξάστη δια της Αναστάσεως και Αναλήψεως Αυτού, τότε που εφωτίστησαν από το Άγιο Πνεύμα, Ενεθυμήθησαν ότι τα προφητικά αυτά λόγια του Ζαχαρίου ήσαν διαφθών γραμμένα. Και ακριβώ για να πληρωθεί η προφητεία αυτή, συνεργάστησαν χωρί να το εννοούν και αυτοί και έκαναν δια τον τα ταύτα. 17 Κατά την υποδοχή λοιπόν εκείνη, έδιδε μαρτυρία περί του θαύματο του Λαζάρου ει δεν το είχαν ήδη, ο λαό που ήταν τότε μαζί του, όταν ο Ιησού εφώναξε από το μνημείο των και 18. Δι' αυτό και τον προϋπάντησαν τα πλήθη του λαού, διότι ήκουσαν από τους αυτόπτας μάρτυρας ότι αυτός είχε κάνει το μέγα το θαύμα. 19. Ύστερα λοιπόν από τον ενθουσιασμό αυτών του λαού, είπαν οι Φαρισαίοι μεταξύ του «Βλέπετε ότι δεν κερδίζετε τίποτε με το να περιμένετε και να αναβάλετε τη σύλληψή του. Ήδού τώρα ότι όλος ο λαός μας εγκατέλειψε και ακολούθησε αυτόν».